Καλημέρα. Καλημέρα. Μια ώρα στο τηλέφωνο όμως, πρέπει να γίνεται χαμός και χαίρομαι. <Τι> Τέλο πάντων, θέλω να, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Τι? Η συντετριμένη κόρη του Μητσοτάκη. Φοβόραντε. Α, του μεγάλου Μητσοτάκη, πά... ναι, ναι. Ναι, θα πάει με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο στην Κρήτη, με αυτό το αυτοκίνητο που σκότωσε το παλικάρι. Σας παρακαλώ, μη λαϊκίζετε, ναι, με αυτό θα πάει. <Τι> Απλά ρωτάω Ναι, ναι, αυτό Θέλω αυτό. να μάθω Αυτό έχει, είναι μετά αν άλλο εκεί. θα λέγατε ότι αλλάζει αυτοκίνητα κάτι τρις και λίγο Πάσχα θα πάτε στην, στην Κρήτη, τι να λέτε, λέτε θα τα καταφέρουμε το Πάσχα ή μην είναι ακόμα Εμένα δεν θα με κρατήσει <laughs> κανένας <laughs> να μην πάω στην Κρήτη Είναι συντετριμένη η γυναίκα ρε παιδί μου Συντετριμένη Για... αλλά εντάξει έχουμε και 400, υπάρχουν και άλλα δράματα, Τη πέρασε Αποστόλη. Ναι, ναι. Έλεγε, Αποστόλη, να σου πω. Έλα, ποιος είναι. Έβλεπα εδώ ότι η Γιώχανσον με τον για διαπίστωσαν ότι χρειάζονται βελτιώσει στη βάση τη αλληλεγγύη, παιδί μου. Οι Γιώχανσον. Η Γιώχανσον, βεβαίω. Η Σκάρλετ Γιώχανσον. Όχι, η Επίτροπο. Ε, το Πού είναι η Σκάρλετ Πειά, που την ήθελε ο ο Όντω, ο έχει πει ότι θα θέλει να είναι τα 200, όπως και εγώ θα ήθελα να βγω για με τη Το Εγώ στο προσφυγικό του, για χρόνια μοιεύω. Ούτε καν θα καταλάβει ότι υπάρχει αλληλεγγύη για να βελτιωθεί. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη στου λαού, Μωρέ. Πα καλά. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Ναι, βέβαια. Σωστά. Γι' αυτό οι κυβερνήσει κοιτάνε να τι πάνε. Έτσι, έτσι. Να σου κόβουν ό,τι όπλο μπορούν. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, σήμερα, δυστυχώ, η μέρα μου ξεκίνησε άσχημα. Είχα την άτυχη στιγμή να μιλήσω με ένα φασιστάκι. Πού το βρήκε, καλέ. Α, πού το βρήκα έλαντέ, αυτό με βρήκε. Χαρακτήρισε λοιπόν το Μπελογιάννη κατάσκοπο και. Ε, τι θα πει, Προδόν, παιδί μου το φασιστάκι. Καταρχά ήξερε τον Μπελογιάννη Τέλο πάντων. Α ξεκινήσουμε από εκεί, σωστά, έκανε τίποτε ούτε άλλο αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι κάποιοι άνθρωποι πολέμισαν για αξίε και ιδανικά, οι οποίε δυστυχώ η σημερινή. Πες, Φασιστάκη και θα το, το καταλάβει νίκη. αυτό. Το, το αρχές και το ιδανικά Πέσω στο φασιστάκι τα έχει ψηλά μέσα του. σε. Σίγουρα. Θέλω να πω ότι όσο υπάρχουν λοιπόν αυτοί εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτές τις αξίες και αυτά τα ιδανικά. Επειδή η ιστορία έχει γραφτεί και δεν γράφεται πλαστά πλέον, το ξέρουμε όλοι Για 15.000 γεσταπίτω φασιστό ούγκαλος κασιδιάδες Το λέω αυτό με όλη την ευθύνη μου που έχω σαν άνθρωπος Χαλάστηκε 15 φορές η Ελλάδα για την πίστη τους και γα*** το μουχαπέτη τους Τους κατοφασίστες Γεια σου Και ήπια τα λες Αποστόλης Γιάσο. σου! Τιμή και δόξα στον ήρωα κομμουνιστή Νίκο Μπελογιάννη. Να είστε γερός Αποστόλη και να πολεμάς όλους τους γερμανατσουλιάδες και χείτε που τέχεις για πλάκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα χαιρετίσματά μου στο Θήμιο. Καλή συνέχεια. Έλα Αποστόλη παίρνω τόσες μέρες. Τι τόσες μέρες δηλαδή και σήμερα. Πω, πω, <laughs> Με όσου πότε εσύ, αυτό το χέρι πέδε που το λέει η Μανολίδου, πολύ καλό. Σήμερα το ξανάκουσα καλά, ήταν καλό, πολύ καλό. Λέει χαίρετε πέδε, νομίζω. Χαίρετε πέδε, χαίρετε, πώ έχετε. Ναι, τέλο πάντων, όπω το λέει, το τρόπο είναι που το λέει, Δεν λέει το τραβάει. Ανένε, το τραβάει λίγο. Χαίρετε πέδε. Ναι, είναι, είναι συνήθεια αυτό. Είναι όπω λέω το καλησπέρα, καλησπέρα. Έτσι. Χαίρετε πέδε. Καλησπέρα. Αυτό ακριβώ λέω, η συνήθεια δική σου, η συνήθεια δική τη κάπου φτάνουν μαζί. Δεν μ' αρέσει το υπονοούμενο. Ε, όχι, δεν ε, όχι, δα, γιατί θα σ' αρέσει. Πίστεψέ με, το έχω δει από κοντά το υπονοούμενο και είναι πολύ καλό. Ωπα. Η όψη, έτσι, η όψη, η όψη. Καλησπέρα. Ε, ε, <laughs> λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια, απέστω, τι νέο για την εκπομπή της πέμπτης. Για άλλη μια φορά, δηλαδή. Μπράβο σας και συνεχίστε ακριβώ έτσι. Γεια σας. Γεια σας.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 Να τα βγάζουμε μεγάλα τα γράμματα όπως ήταν τα άλλα τα βιβλία που πέρναμε. Πε, Αυτά που ήταν με μεγάλα γράμματα που λέμε Γράμματα Ναι Αυτό που λέμε συγγράμματα με μεγάλα γράμματα Οριστεί? Συγγράμματα με μεγάλα γράμματα Γράμματα Ναι, κατάλαβα. Το Άγιο Πνεύμα που λέει. Άμα τα κάνετε έτσι με το χέρι με τα δύο δάχτυλα, άμα τα ανοίξετε δε ζουμάρι. Οριστεί. Ναι. Λέω, άμα βάλετε και τα δύο δάκτυλα και τα ανοίξετε δε ζουμάρι. Καλέ, είναι όλο το βιβλίο, όλη η ιστορία. Ε, σελίδα, σελίδα. Μικρά είναι τα γράμματα. Είναι μικρά. Γράμματα. Ναι. Ε, Βιβλιά Όταν λέμε μικρά Τι, τι μέγεθος έχετε στο νου σα. Τι τάξη μέγεθους α πούμε Θεωρείτε ότι πρέπει να <χι> ήταν Όταν τα άλλα τα βιβλία που είχατε βγάλει Έχω πάρει και τη γέννηση του Χριστού Όλα τα βιβλία έχω πάρει Ήταν καλά τα γράμματα Τώρα αυτά τώρα η ιστορία που πήρα την πέμπτη ναι. Είναι πάρα πολύ ψηλά Γράμματα Σας παρακαλώ αν γίνεται για να τα πέμε αλλιώ δεν θα τα πάρω Μη και μου λέτε με ένα τέτοια είναι. Να σας πω έχετε δεν είναι. Δεν έχω τίποτα από αυτά. φοράω και okay, γυαλιά. Αλλά hey, γυαλιά, τα δεν γράμματα. γράμματα. <Ρράματα> τα γυαλιά είναι δεκόρ. Τα γυαλιά είναι δεκόρ ή υπάρχει λόγο. Α μου βλέπουνε παντού, βλέπω. Yeah. Στα άλλα δεν παραπονέθηκα. Τα ήταν σωστά τα Γράμματα. <Ρράματα> Τα γράμματα τώρα, της εφημερίδας είναι ιστορία. καλά. Και τι άλλο που βγάλατε αυτά είναι μικρά. Γράμματα. Ναι. Ωραία επειδή δεν γίνεται να αλλάξουμε τα γράμματα. Άμα στείλω ένα φακό μεγεθεντικό θα κάνει δουλειά. Θα πιάνω εγώ τώρα να διαβάζω τα, την ιστορία καλέ. Είναι δυνατό. Ε, και τι θα ξαναγράψω εγώ το βιβλίο με το φακό. Όχι τώρα εντάξει. Στο πετάλα που θα βγάζετε και θα τα εκτυπώνετε, πιο μεγάλα βάλτε τα. Ναι, μισό λεπτό. Ε, Άμα στείλω ένα ζευγάρι γυαλιά ναι, που έχουν δηλαδή φακό δηλαδή. πάνω τους σαν τον γιατρό, μήπω κάνει δουλειά. Βάλουμε την άλλη εβδομάδα πι... Τώρα τα πήρατε, δεν, δεν έχουν πρόβλημα. Αυτό λέω. Άμα βάλω ναι, την άλλη εβδομάδα ακούστε με λίγο, δηλαδή. παρακαλώ. Τα γράμματα αυτά είναι πολύ ψηλά. Δε. Δεν είναι, ναι, δεν είναι ναι, τα ψηλά γράμματα. Από τράπεζα θα είναι βγαλμένο. Να πω λίγο. Άμα στείλω την άλλη εβδομάδα, βάλω στην εφημερίδα γυαλιά με φακό, μεγεθυντικό, σαν του γιατρού. Δεν κάνει. Έρε, είναι... ματία, δεν καταλαβαίνετε. Εγώ να κρατάω και φακό, για να διαβάζω την ιστορία. Δεν θα κρατάτε. Θα τα φοράτε στα γυαλιά, λέω. Και θα ε, βγαίνει μπροστά ο φακός. Δεν ξέρω, είναι μικρά τα γράμματα. Ε, τα... Πραγμα... Δεν υπάρχουν πιο μικρά γράμματα. Δεν νομίζω. Νομ... Μήπω το δοκιμάσουμε. Μήπω το δοκιμάσουμε. Μήπω δεν θέλετε να συνεργαστείτε. Μήπω δεν Ά, θέλετε να μάθετε την ιστορία του Χριστού. Την Παναγία όλα τα βιβλία που έχετε εκδώσει όλα τα έχω πάρει Και δεν κρατάω πια τα κλάματα Μέσα νύχτα με βρίσκουν μοναχοί να σκίζω γράμματα Να βρίσω και να σπάω σαν τρελή στους πράγματα Εγώ τώρα πώ θα τα πάρω, άμα είναι έτσι μικρά δεν θα τα πάρω. Είπα εγώ κάτω, υπάρχουν. υπάρχουνε, δεν, δεν υπάρχει διάθεση όμως. Να, γιατί δεν μπορείτε να τα βγάλετε πιο, πιο μεγάλα τα γράμματα. Καλά, εντάξει, θα το πω. Πέστε το εκεί σας παρακαλώ. Δεν αντέχω, με κερδίσατε, εντάξει, ναι, θα το κάνω. Ε, ευχαριστώ πολύ. γεια. Να σου πω, δεν σου έχω πει να σηκωθεί να φύγει από εκεί πέρα. Κάθε δικιακό στον άλλον τον ηλίθιο. Τώρα που σου λέει να βγουν και οι παπάδε παρέλα. Αυτό που το έχει αλήθεια είναι, αλλά και εγώ χρειάζομαι ένα χρόνο προετοιμασία. Δεν είναι ρετόπα με έφυγα. Κατάλαβε. Λοιπόν, άκουσε ναι. Δώσ' μου Τι? λίγο χρόνο, πολύ με πιέζει. Άκουσε ναι. Κάθε δικιακό τη βλακεία του καθενό και τη. Δεν φτάνει αυτό, αλλά τη μεταφέρει και σε μας. Παρόλα αυτά, ρε παιδάκι μου, συγγνώμη κιόλα για τη βλακεία του αλουνού μια χαρά τη λες. Για τη βλακεία που λε εσύ, α πούμε, ε? ε. Α τώρα εδώ χρειάζεται. Α, ah. ah, Αποστόλη! Ε, ε, δεν μα άρεσε αυτό, yeah. ε! Αποστόλη, δεν θα σε ξαναπάρω στο μηχάνημα και να σε κάνω βόλτα στο σύνταγμα. Τέτοιο να πάντα να με αφήσει εγώ, εμένα που με καμπτώσελα, να με αφήσει το πόδι να πάω. Αποστόλη, το ξέρω ότι τραβά, το ξέρω ότι ακού, αλλά διάλεξε όταν τα βγάζει στον αέρα. Να μην είναι η τώρα ξέρω από στο λάκκο ή με ερωτευμένε. Έχει ένα μα... θέμα με τι ερωτευμένε μαζί μου, ε, με τι κατίνε όλε. Όχι, δεν έχουμε, δεν είναι ερωτευμένε. Ζηλεύει, μου. <laughs> Λοιπόν, Αβαστάλη, είσαι πολύ μεγάλο, αλλά σήκω, φύγει από εκεί πέρα. Για να γίνω ακόμα πιο μεγάλο. Κοίτα, άκουσε με. ναι. Ψάξε να βρει ότι καταναλώνει τη ζωή σου σε λάθος δρόμο. Δηλαδή, αν έρθει, δηλαδή. Θα πω, το σκεφτώ, πω, αλλά πω. όλα αυτά που μου λε, πρέπει να δηλαδή, με στέλνει σε ψυχολόγο εσύ τώρα, έτσι. Πρέπει να πληρώσω. Όχι, δεν χρειάζεται ψυχολόγο εσύ. Εμά πρέπει να πάρει όλου σαν ψυχολόγο εσύ, αλλά κοίταξε να βρει. Εσύ είστε τρόφιμοι, τώρα, δεν το συζητώ. <laughs> Άκουζε όλοι. Δεν είναι δυνατόν ένας που έχει σοσιαλιστικές ιδέες να θυσιάζεται αυτός μόνος του για τις ιδέες του και όλοι άλλοι. άλλος. Yeah, να... Συγγνώμη, ο... αλλά έχει... κάνουμε θυσίες για το σοσιαλισμό. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. <laughs> Τι είσαι θύ Που είπε και ο σύντροφο ο Γιάννο. Τι να κάνουμε, Συντρόφισε και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Τον είδα προχθέ στην τηλεόραση ο Γιάννο, τον ξανά πάλι, Ε. Τι έκανε, διαφήμισε ο δόκρεμα. Όχι, όχι, όχι, τον είχαμε πει τι απόψει μαζί με εκείνη, εκείνη την άλλη που την έβγαλαν. Ποιο τον ξέπλυε, Το Σταρ. Είπε τον βάλανε μέσα και το τίποτα. Όχι, ένα άλλο 20. Εικο... Καλά, 24, ξέρω του κατά. Α, εκεί έχει πλυντήριο τώρα. Κατάλαβα. Αποστολή, διάλεξε άλλο δρόμο. Να διαλέξω τον τρίτο δρόμο τη αριστερά. Τος ο δρόμος δεν είναι αστεράς, αυτό είναι πάνω. Είναι αλλά είναι λάθος μαλακράδη. Έλα τώρα και εσύ που πίστευες ότι υπάρχει τρίτος δρόμος και ότι αυτή ήταν αριστερά. Έλα, Έλα τώρα.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 Έλα. Τώρα δεν μπορούσα για έλεγα που έλεγες βατραχομάτι το γκούλι. Απαράδεκτο. Λοιπόν. Ενώ ήθελα να πω γκουλομάτι τέλος πάντων. Ένα μήνυμα για το βατραχομάτι το πρωθυπουργό μας. Μην το λέτε βατραχομάτι το γουλωμάτι.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 Ναι αυτό ακριβώ έτσι πώ τόπε. Το απομόνι Το απομόνιμα Αυτό είναι που λείπει Γιατί το άλλο δεν είναι ότι δεν δίνουμε, απλά δεν διαλέγουμε να το δώσουμε αυτό που μαφάνε. ρουφάνε το να πάει το διάλευτο. Λοιπόν, μηδέν αδελτικό, μην θετικό, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπάνια. Απλά το θέμα με τον Έλληνα, το έχει σε μεγάλη χαρά και μεγάλη συνήθεια να δίνει πολύ σπέρμα. Σα όσο και μάθει στο σπέρμα συνέχεια, όλη την ώρα. Δηλαδή έχουμε μα δεν μπορεί να φανταστή με τα δύο χέρια. Θα τον πέξω κι εγώ.